Έλα, Παστολή. Έλα. Καλησπέρα, έχω ερώτηση. Τι κάνε. Έχουμε τι εκλογέ στι ΗΠΑ. Γίνανε. Μου πάει αυτό. Έχουμε τρει Τραμπ. Έχουμε τον Τραμπ τον Κούλιν. Τον Τραμπ τον Στεφ, με βάση τον Κυριάδη. Ο κύριος Κασελάκη εξελίσσεται στον Έλληνα Τραμπ. Και αισθητικά και ω πολιτικέ <laughs> Και τον Ντόναλτ. Τελικά, ήγε από του τρει. Γιατί We will make great again. <laughs> ναι, ρε παιδί μου, αλλά μήπως το μήπως δεν à, μήπως τα UFO. À, Εκεί θα πάει. Okay. Ε, ήθελα λίγο. Ε, έπρεπε. Ε, εντάξει, ήταν. Τελικά η κάποιε ανήποσύση. Εμεί στηρίζουμε του οθεντικού τραμπ. Εμπαιδεύει ακόμα γιατί και τρει όριν. Ε, το βλέπει. Έχουμε θα... δικού μα, παιδί μου, τι του θέλουμε του ξένου. Ήταν, ναι, η αλήθεια είναι μπαίνουν τι ολιάδε μέσα και αλλάζει ο πλανήτη. Ποτέ δεν μπήκαν στου ολιάδε mm. μέσα στο λευκό οίκο. Τώρα μπήκαν με τον Τράμπου. Ξυπνάτε επιτέλου και δέστε. Το Αυτό. καταλαβαίνω και το δέχομαι. Όλοι μαζί για ντού στο καπιτόλιο. Μαζί σα. Όλα θα κάνει ντού στο ποσοξίνικό ή άλλου στο Αυτή η λογική. Θα είμαστε εκεί απέκτον έξω από, το, από την αίθουσα του συνεδρίου από αυτό το Μπουζουξίδικο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Να μην μα βρει αυτό το κακό είχε πει ο σύφραση και μα ξαναβρήκε. Ο φαβορί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιο πρόεδρο θα ήταν ο κ. Στράμπ. Και η απειλή του να είναι πιθανό και πρόεδρο, ελπίζω να μην μα βρει και αυτό το κακό. Θα ξαναβγήκε ο διαβολικά καλό. Ποιο κακό, κακό, ήταν αυτό. Διαβολικά καλό ήταν. Διαβολικά καλό, δεν γιο λέμε. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο. Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό αλλά γίνεται για καλό. Ένα, κακό. Είχε πει ότι θα μην μαζί είναι. Oh. Μα μας έψαχνε και μα βρήκε. Και μπράβο. Λοιπόν, εμπάσχερ, εδώ συναντώ εδώ στου χαρακτήρε από τον Ακρατή που είπε για την υποκρισία που υπάρχει για την κοπέλα στο Ιράν. Που υποτίθεται ότι νοιάζει η κοπέλα στο Ιράν, αλλά αν αυτή η κοπέλα από το Ιράν ερχόταν εδώ πέρα, αυτοί που νοιάζονται για αυτήν, θα τη λέγανε γύρω να μωρή πίσω, εμεί τη δείξαμε. Σαρκίδε μα! Αμέσω από την Παλαιστίνη και αμέσω από το Ποιο σου είπε να έρθει εδώ, είσαι καστρομένη, σαρκίδε μα! Θέλω να πω ότι αυτή την κοπέλα στο Ιράν την υπερασπίστηκε η Λατινοπούλου κάτι ακροδεξή και αυτό πρέπει να μα δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε κάποια μέλη του Ρουμπίκονα που με αφορμή αυτή την εικόνα και ό,τι επικρατεί στη Δύση κάνανε το πώ ότι σας νοιάζουν οι σφαγμένε γυναίκε στην Παλαιστίνη και σα νοιάζει μια κοπέλα που έβγαλε τα ρούχα τη στο Ιράν. Γιατί θέλετε να εξυπηρετήσετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια. Ξαναλέω, η κατά του, στο Ιράν, κατά του Πούτιν, αλλά Στην στιγμή αναγκαστικά όταν έχω τους άλλους απέναντι μου μαχώ μαζί τους όπως έκανε ο Ζαχαριάδη με τον Μεταξά και όπως έκανε ο Στάλιν με τον Τζόρτιλ. Μόνο αυτό. Συγχαρητήρια από όλους μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και στους κρατέ του. Δευτεριά στην Παλαιστίνη. Πάρα από όλο αυτό είναι. Θέλει να γίνει ταξί αρχό. Αν μπω στο ελληνικό FBI μόνο. Στρατηγό, υποστράτηγο. Αρχιστράτηγο, ή... μου αρέσει το αρχή. Το αρχή σα αρέσει. Αν είσαι βιομηχανό ή επιφανής οικονομικό παράγοντα, ο Δέλβια θα σου έδινε ένα στρατιωτικό τίτλο. Mm. Όπω έδωσε στο Μητηλινέο, στο Βελέντζακ. Έχω και... χρόνο όμω. Εντάξει, είμαι μικρό. Μπορεί να γίνω. Ναι. Δεν θα έχουμε δέντια βέβαια ναι. μέχρι να γίνω. Αλλά. Ναι. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι ένα καλό μήνυμα ότι προσπαθήστε όλοι να γίνετε Μητηλινέο και θα έρθει αναγνώριση. Πολύ ωρα. Ωραία. και ο Καμένες αν θυμάσαι είχε ανακηρύνσει τα ξέρω του τον Ιωάννα Φιλιακόπουλον και ο Δένδιας τώρα του έδωσε προαγωγή Κάτι... το κράτος έχει συνέχεια αυτό πήγε, ναι, να ότι έχει έχει ναι ναι μας Που κάτι δεν. Λόγω που ο κόσμο εδώ, όπω έλεγε και η Στάρι Λαμπρέ, η Βογιουκλάκη που έπρεπε στον Αντένα, πήρε τη ζωή Λάσκαρη και... Τι ακούω, τι είναι αυτά την... όλα. Την εσωστρέφεια. Για. Για. Οι Έλληνε είναι εσωστρεφεί. Δεν μπαίνουν να τα δουν μόνοι. Το είπε η Ναι, ναι, ναι. ναι Α, σου... Κάπω μου διέφυγε, δεν ξέρω. Θα σου στείλω σχετικό mail. Λίγο για να το, το, το, το, το, το... δω, δε το... το... το... δεν σε πιστεύω αλλιώ, να το δω. Δεν είναι τι μαθήματο οι Έλληνε. Και εκτό αυτού να σου πω για του ναυτικού και εφοπλητέ. Είναι ερώτηση, απαντά όχι. Μόνο όταν πήρα απευθεία Λονδίνο, μίλησα με φορτέ με υποκριστέ. Ναι, παίρνετε από την Ελλάδα, περιμένετε να σα συνδέσουμε με τον Α, α έτσι σα είπαν. Και πού βρήκατε α, Κάιρο? Τον, τον Πυρεά, Πειραιά... ναι, ναι, μίλησα με τον Χάιτ. Α, επού αλλού, Κάιρο, λογικό. Πού σα είπαν, εκτέρετε τα ρεγκολέιζον, έχουν μεγαλώσει τα ρεγκολέιζον. Είπαμε να μιλάμε, αλλά μην λέμε και τέτοια. Λοιπόν, παραέγεινε, έλα, Έλα ρε, θα τα καλέ. Η που είχαμε με τον πρόεδρο Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Κανείς. Καλά. Σημαδιακό ότι βγήκε ο Σημαδιακό. Έρχεται ο Τσίπρα. Νάτο. Έτσι, έτσι. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Τα βλέπει, τά... βέβαια. Π... Μόλι έπεσε ο Τραμπ, έπεσε και ο Τσίπρα. να έπεσε. Να σημάδι. Δηλαδή, με τον Αλέξη. Έλα, τι πράγμα Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ... Δεν θυμάσαι, <Τιμάσε> ρε πούστη. Ποιο μαλάκα είσαι. Αγνωστό μαλάκα, ναι. Ο Σιριζέο που είσαι τώρα, ε, που έχει πάει. Άκουλα, δε ρε μαλάκα. με Επειδή με το πού πού με τον <Τιμάσε> Τραμπ. Επειδή με το που ακούσει με τον Εγώ Όχι, όχι, το κάνει. Τι τελευταίε μου το έχει δεν πρόκειται να το μαζί σου, ούτε με τον το Γιατί Θέλω να πω με το το μέσο Μισό λεπτάκι, γιατί ασχολείσαι τελικά. Τώρα δεν είπαμε ότι θα σταματήσει να ασχολείσαι. Τι χάλασε. Με σένα, λέω δεν ε, μην ασχολήσε, Με Μην ασχολείσαι με κανέναν, άστο. Ε, ναι, όχι, με σένα και με το φίλιο. Θέλω να πω ότι για το μαλάκα, το μέσο των Έλληνα, ότι η μόνη διαφορά που έχει ο Τραμπ με τον Κούλι είναι ότι ο Κούλι έχει αναχώματα Στην δημοσιογραφία, στα κανάλια, στου θεσμού κτλ. Ο Τραμπ, ο τραμπ τρα. δεν έχει. Ο Τραμπ δεν έχει πολύ, μωρέο. Είναι το ίδιο ακροδεξιό κουλίκι κτλ. Επίση, δευτερευόντω, δεν σε ακούω, Ρευμαλάκη. Δεν μπορώ να ακούσω το λαό τη παπαρκέ του θύμιου. Άκουσα ال... λίγο τώρα. Έβαλα λίγο και μη παρομίζεται τον Τραμπ και το σέβεται το Κασελάκι. <χωρώ> Αλλά ναι, καμι... για <χωρώ> <χωρώ> μην θυμηθείτε, Ρευμαλάκη, εσεί εκεί πέρα έχετε κόψει. Καπίστε πολύ και εδώ τώρα. Μα ο Άδωνη το είπε, όχι εμεί. Ποιο το είπε, ο Άδωνη. Ναι, ναι. Είπε ότι ο Τραμπ είναι ο ίδιο ο Κασελάκη. Το αντίθετο. Α, το αντίθετο. Το ίδιο μου κάνει. Ο κύριο Κασελάκη εξελίσσε τον Έλληνα Τραμπ. Το είπε ο Άδωνη αυτό, ε που βαλάκει κατά έχει παράλεια. Α τώρα παράνε. ναι. Με Τέλος πάντων. Μαλάκα σας είσαι, μαλάκα σας παραμένεις. Με λοιπόν, πάνε. άντε γεια. Yeah. Γι' αυτό πάνε. σε έκλεινα. Άντε γαμίσουρα yeah. μαλάκα Γεια. Έλα. Κανένα φτιάξει μαντάκι για την Παρασκευή. Για το μισοτάκι να λέει τα δικά του για τι αυξήσει των μισθών που ξεκινάει από 400 και φτάνει 1500. Κώστο το φέρμα να του λέει φτούσου και φτούσου. Και στο τέλο, εκεί που λέει 1500, να του λέει βάλε μια φασολάδα, ρε. Τα φαγιά, ξέρει με τον δέκο. Ναι, ναι, ναι. Φτιάχτο όμω, θέλει λίγο μέρδευμα. Νομίζω έχει μια γίγα τη αλλά δεν έχει φασολάδα. Θα τον βρούμε όμω, εντάξει. διο αποτέλεσμα αφήνει βέβαια. Τη δεύτερη τετραετία η πρώτη μα προτερότητα πρέπει να είναι η των Λέβαια. Λέβαια. Όχι μόνο το Φ αλλά και του μέσου μισθού. Η άποψή μου, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ τελικά ο μέσος μισθός το 2027. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Φέρε μια γίγανες για τον Δομαδάκια για λαντζίνο. Ψεφιάσα. Ωπα, έλα ρε παιδί μου. <laughs> έλα, τι έγινε. Πώ και ότι με την πρώτη, μπράβο. Εντάξει, τι ήθελα να πω τώρα. Άκουσα αυτόν τον τύπο από την Αλεξανδρούπολη. Εσύ. Τι δοτικάρα τρελή ήταν αυτή. Τι ήταν, ναι. Η δοτική, ρε που χρησιμοποίησε. Τι είπε, δεν θυμάμαι. Εν το προσώπο α, ναι. του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θέλω παραγγελία. Δώσε, πες την. Λοιπόν, ο τύπο από την Αλεξανδρούπολη με τη δοτική του. Εν το προσώπο και καπάκι από το. το Σπουργόνε και μάκε. Ναι, ο βογιατή. Εν το τηγανείο ή και φτέδε. Διότι για να κάνει χρειάζονται πολλά προσόντα τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη Ε το τηγανείο τους μετέφερες του τες την υπέπεσες εσύ στέτοιος φάρμα και καπάκι τον κ. τι λέει εν το προσώπου οπότε αυτό τον κ. Παντελή από τη Κακομύρας που λέει τα προσώπατα είναι προσώπατα εντάξει Έγινε. και Μητσοτάκη σφορεύε Έχει... εγώ βεβαίω αυτό... στην Αγγία εδώ και 9 χρόνια αλλά να είναι καλά Γι αυτό, γι' αυτό να είναι καλά, γιατί στην Αγγλία. Όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπου του κυριακού Μισοτάκη. Τι αξία να έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπατα. Του Κυριάκου Μισοτάκη. Εν το προσώπου. Τα προσώπατα είναι προσώπατα. Σελάκης, αναφερόμενος στο κραπό του που έτρωγε είπε να βάλω το αριστερό μου εδώ πέρα πρόσημο θέλω να βγάλει το πρόσημο να βάλει το άλλο ναι. όπως είχατε κάνει και με το αριστερό αρχινήθιος του Τσίπρα Αχα. και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το Είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και κόλλησε το με το Στέφανε. Σε περίμενα που λέει: Βουγιουκλάκι στη δασκαλία με το ξαφανιά. Και ό,τι άλλο, σε, Στέφανε, βρεις. Ξέρετε, εσύ θα τα δέσει πολύ όμορφα. Παραγγέλια για την Παρασκευή το θέλω. Τα πόδι θες? Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Ευχαριστώ ε, πολύ. Θέλω να σου πω πάνω σε αυτό. Να, να βγάλω λίγο το, το αριστερό μου εδώ πέρα αρχιδί. Ότι αισθάνομαι άσχημα που τρώμε χταπόδι. Όταν έφυγε, Στέφανε, νόμιζε πω σε όλο ο κόσμο. Είμαι εδώ. Είμαι όρθιος, είμαι έτοιμος Τώρα ξέρω που θα σε βρω Και να θέλω να σε αποφύγω δεν μπορώ Μπορούμε να το κάνουμε, το θέλετε να το κάνουμε Στα χέρια σας είναι Αγαπημένα μου Φάρλι Καλώ αποστολή. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά με μεγάλη εύχομαι. Να ζητήσω για την Παρασκευή μια αφιέρωση τύπου Inception. Ναι, έχει την ναι. Τι εννοώ. Είχε βγάλει στον αέρα ένα Παγιάννα που σου ζητούσε μια. με του μαγκίνα. και σου λέγεται του μαγκίρα. Θα βάλει αυτόν και επειδή μέσα με του μαγκίνα είχε τον πειράλ. Θα βάλει και τον πειράλ στη συνέχεια. Ακραίο. Είπαμε, είπε. Τύπου Inception. Από το ένα στο άλλο. Αυτό για την Παρασκευή, τα φίλιά μου. Αυτό ήταν, έλεγε. Ποιο Καφές Τόστ Πυράλ είναι η πέθενη εκεί Σε παρακαλώ πάρα Για αυτά τα και ιστορίες Εγώ εγώ το σου Τζένι Μπότση Φίλε, ονομάζομαι κόσμο τέλο πάντων είναι ο εισαγωγία του πυράλου Λοιπόν θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάζει να μου το σπούλι και το με τα πειρά α πούμε και τα λοιπά μαζί γιατί αφού το έχει το να ψηθεί τι να κάνουμε τώρα φίλε εισαγωγιά. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάζει εκεί τον πειρά, σε παρακαλώ πολύ γιατί τέλο πάντων γιατί δεν το κάνουμε γιατί μα λε εσύ. Να χέριστηκα. Πού μιλά, εσύ; και μιλάω τα ξέρει. Στον εισαγωγή του πειρά. Λοιπόν, λίγαμε τον πειρά για να μην έχουμε ρήγορα τράβα, εντάξει. Όπα φιλαράκο, δεν το πάσκαλά. καλά. Ακούω λίγο να σου πω τώρα, κάτι, Θα σου τραβήξω από... τα μαλλιά, τριχαρί χαρά. <Σσίνο> Κανόνισε, μην κανένα από να. Κάτω, από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάνε να τον πυράλ σου. να κάνω. Να στον πυράλ σου. Κύριε, μα*** καπυράλ, ξέρω είναι. Δεν ποιο μιλά, Ο Τζένι Λε, Μπότσι. Αμα σε σου πω από ο Τζένι Μπότσι. τον πυράλ τα κάνει όλα αυτά, τις Και το άλλο, αυτό που λένε στο Τσίπρα, Ότι έλα αλέξη και σήκω αλέξη. πως του λένε, Τραμ αλέξη. Θέλω να κολλήσει από το πολυτεχνίτη και ερημοσπίτη Σίκορε τρίφωνα. Κουνιέται ο τρίφωνα, σαν τερετρίφωνα αυτό. Έγινε. Είσαι κούκλο. Το σήκω, ξέρω. Και θέλει φιλιά, γεια. Και τσαχπίνει, γεια. Αγίζα πίσω, αγόρι μου. Σίκορε τρίφωνα, παιδάκι. Μη φοβάσαι, γροθά ήταν θα περάσει. σήκω Σήκω πάνω θεμά σε μπουξεράφικες, χλεμπονιάρι Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι, δεν πού να πάω θα πίσω. Αμ' λίγο ρε, Τρίφωνα, να σε δω σε τι τον κόσμο Αλέξη σήκω πάνω και προχώρα Ρε τα να πέθυνε. Όχι. πως ζει Αμ σήκω το λοιπόν ρε έσχος της πλαταλιάς, σήκω ρε σήκω πάνω Αλέξη Αμ' αν εδώ για ξάπλες Τρίφωνα, γιατί δεν καθώσουν καλύτερα στο χρεματάκι σου Τέλο σε πιάνο, ερφίλε. Το κατέβασε στο τηλέφωνο, στο αλέτα, πήγες και δεν μπορώ να πάω του αλέτα δηλαδή. Λοιπόν, Πήγα στην τολέτα έτυχε είναι, κάτι είναι έκτακτο πάρα... εκεί πέρα, υπήρχαν κάτι γκωμενάκια, άργησα. Ωραία, λοιπόν. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω στο μυαλό μου να σε πάρω για 7 του Νοέμβρη με το νέο ημερολόγιο, 25-26 με το παλιό ημερολόγιο. Βάλε μου, σε παρακαλώ, την Παρασκευή, την uh, Διεθνή, στα Ποντιακά <Τι> Σκοθέστε νε συμπόστα τώρα η μέρα γκίδετε γκαλόρ. Απέσα τέρτε και σαπίνα. Σκοθέστε νε έρθε ο καιρόρ. Ένα τώρα αβουτώ η μάγη. Ασχολέν το ίστερνορ. Το ειδερνάσιονα. Το Ιντερνάσιο Άλλε Μια αφήρωση για την Παρασκευή μπορώ να κάνω Για κάντε. Λοιπόν, θέλω το ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά Από τη Λαϊκή των Βρυξελών Μαζί με το τραγούδι του Δήμου Μιλονά Είχα πάει Λαϊκή Το Σάββατο μπορείς κτλ Το Σάββατο μπορείς Όχι, όχι Όχι αυτό θα το βρει Είναι ένα άλλο που λέει που σου να καλέ Εχθες που σε πήρα αυτό φορές Και δεν ήσουν εκεί, είχα πάει λάκι, μπράβο Έγινε Πού Έγινε. μου σε πήρα Τι λέτε Και δεν να εκεί Είχα πάει λάκι Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών Βρήκαμε λάδι με σαρά, 750 γραμμάρια 15 ευρώ καλέ Εδώ οι ελιές 20 ευρώ το κιλό. Οι τσακιστέ ελιές. Κολοκύθια τούμπανα. Το κοινό με του χάρη το διπλωμένο που ήταν στο κλεμμένο το αμάξι ρε με το λευγέ Δεν το θυμάμαι, μάς, ε, με, τώρα, δεν θυμάμαι. τώρα δεν έχεις ε, τώρα. αφήσει τη λευγέ που να έχεις κάτι πάνω και θα μου ψάχνω εγώ τα τραγούδια Δεν το ξανακάνω σε οτοπιάνκι Του Κώστα Τουρνά είναι το τραγούδι Ζώον ah, ανέ Δεν το ξανακάνω σε οτοπιάνκι Βάλτε ρε το τραγούδι ρε Άντε βλάχο, δεν μπορώ να μιλήσω Γεια το σας μπορείτε αυτό, σάς, βρει, αυτό. A awiają, żeby traktować jak 60. Suszpuryzow, i αν na wyjść, suszpuryzow. I ja, który jestem, a G84, na na 50. I wójt sam, μεγαłowi. Dysponujesz mi i będziesz mi w tym, a Nie w hascy, ty Rexatis. Sasz, i rafizuję. I tu wracamy do dymy, bara masiala. I nie Możesz na, może nie, bo Ναι. Γεια σα. Γεια σου, Απόστολε. Κοίτα, αυτή τη στιγμή ακούω το φήμιο που μιλάει για του εποχικού πυροσβέστε και λέει πολύ συχνά τη λέξη το κράτο. Δεν έπρεπε να κάνει αυτό. Το κράτο, το κράτο. Λοιπόν, θα βάλει για την άλλη Παρασκευή, αν ξέρει και μπορεί, το τραγούδι και αποσπάσματα από αυτό το τραγούδι. Τι περιμένουμε κι εμεί νητή. <στολωφονή> γόνα, ως αυτοθονή, ως όταν σπάει μια πόρτα, όταν παραβιάζεται ένα νόμο, πρέπει η αστυνομία να εφαρμοζεί το νόμο. Για και δεν θα γίνουμε Ουγγάντα το κράτος και αντινεί κράτο και όλα όσα δεν αυτό Λοιπόν, παλικάρι για την παρασκευή. Έλληνο, ΣΥΡΙΖΑ. Πα, πα, το επίπεδό σα ξεκινάει χαμηλά. Ναι, το. Θα βάλει λοιπόν που όλοι είναι χαρούμενοι με του συνέδρου, που όλοι έχουν νικήσει. Του βάλει που όλοι έχουν συνέδρου και θα βάλει από το Χάρι Κλίν εκεί που λέει και βγήκαν όλοι νικητέ και χάσαν όλοι οι άλλοι. Καλά, εντωμεταξύ αυτό θυμίζει είναι χειρότερο και από φοιτητικέ εκλογέ. Είναι Ά, αυτό που α, κερδίζει α, η ΔAP μόνο. Τι, αλλά το λέει μόνο η ΔAP. Μα το μουρνήσει κυριολεκτικά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι κέρδισε προσπουδαστική. <laughs> αλλά η ΔAP yeah. λέει ότι κέρδισε. Φέλος, Mm. Λοιπόν, το ένα, αυτό. Τα δύο τρίτα των συνέδρων είναι με τι απόψει τη πλειοψηφία. Από εκεί και η πέρα. Άλλη, βάδι, η άλλη είναι δίνει άλλα ποσοστά, θα ξέρετε. Το έχω δει. Πόσο την πλειοψηφία Είχαμε... του συνεδρίου. Βεβαίω και την έχουμε. Είμαστε πάνω από 2.000 χιλιάδε σύνεδροι στο επικείμενο συνέδριο. <Το> ο κύριο Κασελάκη. Τα αποτελέσματα τα οποία έδωσε είναι χιονισμένα. Είναι ψεύτικα. <Το> με ποιο σκοπό, να δημιουργήσει μια εικόνα ότι έχουμε την πλειοψηφία κτλ. Αλλά δεν την έχει. Και όταν θα ψηφίσει, και δεν την έχει. Ναι άμα κι αντίθαμα παράξενο μεγάλο. Ε όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. από αυτό ότι Βάλερς Βάρατ παρασύδι έγινε